Βέλη, σ αριστερά, σ αγαπάει, το θα ψηφίσουμε στην Δεν πειράζει, ας πούμε και κάτι θετικό. Θα στην πούμε και καμιά θετική είδηση. Έχει δίκιο γιατί μόνο αρνητικέ ειδήσει λέμε. Οπότε πρέπει να πούμε κάποια στιγμή και μια θετική είδηση. Είναι μια θετική είδηση αυτή ότι θα ψοφίσουν και κάποιοι τουλάχιστον για να Μα. μοιραστούν σε περισσότερε συντάξει. Είναι μια λύση. Είναι η ριζική και η μοναδική λύση. Το μουσικό κομμάτι, το γνωστό εμβατήριο, εδώ σε ροκ εκτέλεση είναι από τα παλιά όταν το χορεύαμε εμεί αυτό. στις δισκοτέξ. στις δισκοτέξ βάζανε το εμβατήριο τη σημαία με rock του, εκτέλεση. Ποιο την είχε κάνει εδώ, δεν θυμάμαι. Κάτω, τα παιδιά του Σκάι. Ο Δημήτρη. Μα την είχαν φτιάξει, ή ο Ντίνο. Δεν θυμάμαι. Ένα από του Μας το είχαν φτιάξει, του το είχαμε ζητήσει και μας το είχαν κάνει σε ροκ εκτέλεση. εκτέλεση. Εκτέλεση δεν το πολυπέζουμε αλλά στο το βάλουμε και αυτό είναι το εμβατήριον σημαία. όπως αποκαλείται και μπορείτε να το βρείτε όσοι θέλετε να ακούσετε το πρωτότυπο εκτός από παρελάσεις σε και υποδοχές γενικότερα. Σε, σε είδος μουσικής βράχος ροκ. Ναι, στον Βράχο. Στον στο Βράχο μπορείτε να το δείτε. Είναι τη Πέμπτη σήμερα όπω ήταν και χτε βέβαια. Και, και, και αύριο θα, θα κάνουμε λίγο, λίγο καμπουράκι στις 12 γιατί θα απουσιάζει. Επειδή και εμεί θα απεργούμε την Δευτέρα, γιατί είναι απεργία και δεν είναι αργία η Είναι η αργία πια. Το έκανε η Αχτσιόγλου. Μπράβο το εφάκι μου. Και έβλεπα μια ανακοίνωση ξενοδοχειακής αλυσίδας στη Ρόδο. Που τους έκανε στου εργαζόμενους... Ναι, να μην όλο Ολόκληρο όχι αγωγή, θέμα. Έκανε. Όχι, αγωγή. όχι αγωγή. Όχι αγωγή, κάτι έκανε. Έβγαλε ανακοίνωση ναι. που τους απαγορεύει να γιορτάσουν την πρωτομαγιά Γιατί δεν είναι πράγματα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει έχει ένα ωραίο σκεπτικό, πολύ ενδιαφέρον, μεγάλη αλυσίδα. Ε, μα δεν είναι και αυτή η σεζόν τώρα. Μια 25η Μαρτίου να κάτσει, μια καθαρή Δευτέρα, μια τώρα πρωτομαγιά. Ε, τι δεν Τέλειος είναι σε σεζόν, ότι είναι πολλέ αργίε. Πολλέ είναι αργίες, Για ποιος ποιος προ, πότε θα, θα δουλέψουμε, για τους τουρίστε ή για του εργαζόμενου, ή όποιον θέλει να το ακούσει. Α, για του εργαζόμενου. Ο, ο κεφαλογιάννη έξαλο με αυτά, με την αργία. Ό,τι θα, θα κάνουμε εμεί θα καταργήσουμε όταν έρθουμε στα πράγματα ναι. και. Είπε, είπε το νόμο. Το, το νόμο δεν είναι νόμο. Το ναι, νόμο όχι. για την αργία εννοούσε, τι εννοούσε, Τι για την απεργία. Τι έκανε η δεν το έκανε επίσημα. Δεν, δεν ήταν τόσο καιρό. Νομίζω Μάλλον... δεν είναι νόμο. Κάτι έκανε. Είναι... Δεν Το έκανε και το, πάσο... διάταξη, το... Διάταξη, το... Διάταξη, το παλιό. Διάταξη, καλό το το για κάθε. Το κάνανε μόνιμα. Mm. Α, θα ανανεώνεται όπως και η 13η σύνταξη. Mm. Και αυτό. Mm. Ε, εντάξει, είναι σε ριζέικα αυτά. <laughs> Σήμερα γίνει, αύριο δεν είναι. Τέλο πάντων. Έρχεται ένα τρίμηνο. αυτά τα κάνουν έτσι να μην του δεσμεύει πούμε, για το μέλλον. Κάτι μνημονιάρε να, δεσμεύουν. να δεσμεύουν για 100 χρόνια. Πια 100, 100 γενιέ. Τα 100 χρόνια είναι το λιγότερο. Να ξέρει ότι εδώ εμεί έχουμε ένα θέμα με τον Σταύρο Θεοδωράκη ω χώρα. Α. Δηλαδή έκανε το κίνημά του και αυτό, γιατί Α. ένα κίνημα γίνεται με απόφαση ενό. Ναι. ναι. Είναι αυτό που λέμε κάνουμε κινήματα. Ναι. ναι. Το έκανε το κίνημα, το ονόμασε ποτάμι. Ε, στην αρχή η δημοσκοποίηση και αυτό τον παρουσίαζαν 15-18-20%. Μετά πήγε εκλογέ και τώρα σιγά, σιγά και δημοσκοπικά και οι εκλογέ πέφτει όπω και να το δικανέ. Πέφτη έχουν μείνει και τρει και ο κούκο, Ναι, καλά. Ναι. Δεν, αυτό δεν λέει κάτι ότι φεύγουν βουλευτέ, η δουλειά του είναι βέβαια. Βρίσκει, δουλεύει εδώ και πας σε ένα άλλο μαγαζί αύριο. Δουλειά είναι αυτό, να μην το κάνει κάποιο. Σωστό, σωστό. Αλλά ναι. αν πήγαινε καλά το μαγαζί και θα, θα φεύγαν επιστρέψει. Όχι, ναι, αλλά προφανώ βλέπουν ότι δεν θα βγουν την άλλη φορά βουλευτέ και όλοι αυτοί οι άνθρωποι αν δεν είναι βουλευτέ, τι άλλο μπορεί να είναι. Τίποτα μάλλον. Οπότε Ό, τίποτα. ήταν και πριν. Τίποτα. Οπότε το κάνουν και άλλοι βουλευτές, Όχι μόνο του ποταμού. Τι το ποτάμι. Τι ποτάμι, ναι. Όχι, δεν το λέω μόνο για το ποτάμι, εγώ το λέω γενικό. Σε Α, πάση περιπτώσει, βγήκε ο Σταύρος νωρίτερα στον Χατζη και ε, είπε. Συνέδεσε το ποτάμι με τη Γαλλία. Και τα όσα γίνονται εκεί με το Μακρόν. Γιατί όχι. Τσαμή. Και να ξέρει ότι μπορεί εδώ τίποτα το ποτάμι να μην δίνει καλή σημασία. Έχει μια μικρή διαφορά. Ο Σταύλος δεν είναι ο εκλεκτός των τραπεζών, ήταν απλά ο εκλεκτός του συστήματος. Ναι, και κάποιων εργολάβων. Και κανένα αυτό, αυτό του το, το το συστήμα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα ο είναι διαπλοκές. ότι εδώ δεν κατάφερε να δώσει στίγμα, αλλά κατάφερε στη Γαλλία. Το ποτάμι. Ανοίγει δρόμου, αλλά μάλλον ανοίγει δρόμου στη Γαλλία. Τι εννοώ, ότι πριν δύο χρόνια που συναντηθήκαμε με τον Μακρόν και του εξηγούσα το πείραμα του ποταμιού, ήταν εντυπωσιασμένο και μου είπε ότι αυτό πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει μέλλον στα παλιά κόμματα. Ο ίδιος το έκανε πράξη και το απέδειξε. Μπήκε μπροστά, οι δημοσιοποίησεις στην αρχή τον κοροϊδεύανε, λέγανε ότι πού πα. Πήγαινε με τους Σοσιαλιστές, με το Σοσιαλδημοκρατικό Σο Σο Κόμμα. Πήγαινε με κάποιους τέλο πάντων να Και κατάφερε και θα καταφέρει, πιστεύω, την Κυριακή να κάνει μια περήφανη νίκη για όλους εμάς. Έτσι λοιπόν. Ε, θα μα κάνει περήφανο ο Μακρόν. Μα κάνει και ο Μακρόν περήφανο. Αν εκεί θα χαρούμε να πιει, εγώ ο Μακρόν, χαρούμε, αφού ναι, ο Μακρόν πούμε. Αφού δεν τον κάνει τίποτα άλλο περήφανο ναι, και, ναι, και ναι. δεν χαίρεται με τίποτα άλλο και... εντό Ελλάδα. Όχι τίποτα άλλο να σωθεί και η Ευρώπη. <laughs> Αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι βασικό, γιατί. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Σώζεται η Ευρώπη με την άνοδο του Μακρόν στα πράγματα. Η Γερμανία αποκτά έναν ισορροπιστή δίπλα τη. Μια άλλη χώρα δηλαδή, γιατί όλη η Ευρώπη είναι άξονα που θα ορθώνει. Τα στήθη τη η Γαλλία απέναντι στη Γερμανία και έτσι έχουμε την περίφημη ισορροπία για να προχωρήσουμε όλοι μαζί στην ευμάρεια και στην Ευρώπη των λαών. Και Και, και. και απέναντι στο φασισμό πια, αν νικήσει ο Μακρόν. Ναι, απέναντι ναι, ναι, στο φασισμό, είναι. βέβαια που ο Μακρόν θέργεψε και όλοι οι Μακρόν θέργεψαν ναι. για να φοβηθεί ο κόσμο να του ψηφίσει. Αλλά τέλο πάντων... πάντων. αλλά τώρα ζητάει να μπει φραγμό ο Μακρόν κατά του φασισμού που ο ίδιο θέργεψε. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Κάτι μα θυμίζουν. Όλα ναι. αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Για την και μέρα σήμερα που έχει και μια επέτειο μέσα τη. Θα τα δούμε στην πορεία. Μην κοιτά το ρολόι. Το ρολόι είναι ότι, ότι είναι ώρα είναι Να διαφημίσει, να το Όχι. Κοιτάει <σχε> <σχε> <σχε> το ρολόι. Που δεν έχει ημεροδίκτυο το ρολόι του. Παρ' όλα αυτά, κοιτάει το ρολόι να δει τι επέτειος είναι σήμερα. Όχι <σχε> την ώρα, κοιτάξτε, Το 1 και 4 δεν είναι επέτειο. Α, τι είναι. Είναι ώρα. Τι έγινε σαν χθε 1 και 4 Καλησπέρα, Το 1 και 11 Λοιπόν, ο είναι ωραία τα αν που λέει, Ε, γιατί ε, λέει πολλά ότι θα κάνει στο μέλλον και του θέτουν πάντα μια ερώτηση. Α, αν, αν και αν... μόνο αν, όχι, όχι, όχι. αν δεν γίνει αυτό που λες τι θα κάνουμε. Και μα έτσι ε, φάγαμε όλη την προεκλογική περίοδο του 2015, γιατί έλεγε θα σκίσω τα μνημόνια, θα κάνω τώρα το, Και του λέγαν όλοι, αν δεν, έδινε μια απάντηση. Έτσι λοιπόν, προχτέ έλεγε θα φέρουμε αυτά τα μέτρα, αλλά δεν θα, τα, δεν θα είναι μόνο μέτρα, αν δεν έχει και τα αντίμετρα μέσα και θα τα πάρουμε πίσω κτλ. Τον ρώτησε ο Χατζή αν δεν γίνουν όλα αυτά, τι θα κάνετε και έδωσε μια απάντηση. Μα έρχεστε τώρα να ψηφίσετε τα μέτρα. Αυτό ακούω ότι μέσα στο Μάιο θα τα ψηφίσετε τα μέτρα πριν από τις 22 που είναι το Eurogroup και δεν έχουμε πάρει λύση για το χρέος. Θα τα ψηφίσετε χωρίς να υπάρχει λύση για το χρέος. Αυτή είναι η ερώτηση. Προφανώς θα τα ψηφίσουμε για να πάρουμε τη λίστα για το χρέο. Δεν την καταλαβαίνετε την απάντηση. Και αν δεν την στη συνέχεια. Πολύ απλά να το έχω δηλώσει. Το έχω δηλώσει Θέλετε να σας θυμίσω το έχω 2012. Τι μας έλεγε η κυβέρνηση ξαναπό, Σαμαρά. Δεν θα εφαρμοστούν κύριε Χατζηνικολάου αν δεν Πώς πάρουμε τη λίστα για το χρέο. Αφού θα τα Αλήθεια μια κυρίαρχη κυβέρνηση δηλαδή δεν μπορεί να παίρνει πίσω κάτι το οποίο έχει ψηφίσει αν δεν τηρείται συμφωνία Ματσ. ή θεωρείτε είναι... ότι δεν το έχω ξανακάνει Αν δεν λοιπόν έχουμε δέσμευση για το χρέο, θα πάρθουν πίσω τα μέτρα που θα έχουν ψηφίσει. Από ποια κυβέρνηση. Είπε η κυρίαρχη. Μη γέλασε κάθε επικραμμένο. Το προσπερνάμε α, αυτό. Α, ε, όχι, πώ θα το προσπεράσουμε α, αυτό. Δε... Αυτό είναι το πιο κωμικό Όχι. Ε, το άλλο πιο κωμικό γιατί συνδέεται με ένα παλιό άρθρο. Όχι, θα το ψηφίσουμε, αλλά δεν θα το εφαρμόσουμε. Ναι, αν δεν μα κάνουν το χατήρι για το χρέο, γιατί είμαστε μια κυβέρνηση εδώ που α, κρατάμε αυτό το αν. Αν δεν συμμορφωθούν οι άλλοι για το χρέο, αυτά τα μέτρα δεν θα ισχύσουν. Πάλι ο Χατζη Πάλι ο Αλέξης Τσίπρας πριν τρία χρόνια είχε ρωτηθεί. Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο, πάντα υπάρχει η πιθανότητα σε αυτή τη διαπραγμάτευση να ακούσετε όχι. Ξέρω ότι αυτή η ερώτηση σας, σας, σας έχει τεθεί μερικέ χιλιάδε φορέ. Ρωτώ, σας είναι απαντώ. το δημοψήφισμα σε αυτή την περίπτωση μια Κύριε, λύση. Για να συμβιώσω, σα απαντώ ευθέω και με απόλυτη ειλικρίνεια και σταθερότητα σε αυτό που λέω. Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμεί θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Να τελειώνουμε με αυτά. Όσο λοιπόν εφαρμόστηκε το πρόγραμμα της Σαλονικής στο όχι των δανειστών τότε, έτσι θα παρθούν πίσω και τα μέτρα στο όχι το τωρινό για το χρέος. Περίμενε, μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της Σαλονικής όχι ακόμα όμως. Καλά. Γιατί έχει λήξει, επειδή είναι παλιό. Ναι, ναι. Το πρόγραμμα είναι... της Θεσσαλονίκη υπόθηκε μόνο για να μείνει στον αέρα και στα χαρτιά και να μην ταξιδέψει αυτοί να κάνουν. Έφτασε. Πήγε στου συνταξιούχου, πήγε. Α, ναι, ναι. Αλλά σε αυτά τα αν που θέτει ο Αλέξη Τσίπρας, ξέρουμε όλοι από πριν την απάντηση. Είναι περίτη η ερώτηση. Ξέρουμε τι ακριβώ θα κάνει. Και δεν είναι καθόλου κυρίαρχη αυτή η κυβέρνηση, όπως δεν είναι καμία ελληνική κυβέρνηση, που θα χρωστάει 300 δισεκατομμύρια και παρακαλάει για το αν θα αλλάξει ένα μηδέν κόμμα τόσο στον ένα φόρο στον άλλον, ή αν θα αλλάξει ένα κόμμα. Ζητιανεύει. Να δώσει να πετάξει ένα ψύχολο από εδώ και από εκεί. Υσχυρή κυβέρνηση. Η προηγούμενη κυβέρνηση. Κυρίαρχη κυβέρνηση. Όταν λέμε κυρίαρχη κυβέρνηση, και εγώ δεν ξέρω πότε έχουμε μιλήσει κυρίαρχη κυβέρνηση. Όχι, Όταν ο... έχει εκχωρήσει όλε τι κυρίαρχε μπορεί να λέγε κυρίαρχη κυβέρνηση. Όχι από τότε που έγινε ελληνικό κράτο. Δεν υπάρχει κυρίαρχη κυβέρνηση. Πριν μπορεί να υπήρχε ή μετά, άμα λήξει αυτό το κράτο, μπορεί να υπάρξει μια κυρίαρχη κυβέρνηση. Τέτοια πάντω ειδικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά στο μνημόνιο. Ο καθένα το καταλαβαίνει. Χώρα που χρωστάει, τι κυρίαρχη μπορεί να είναι. Εν πάση περιπτώσει, άστον όμως μην το χαλάσουμε να νομίζω oh, ότι είναι ο μιας κυρίαρχης κυβέρνησης που κάθεται στο Μαξίμου με τους επιτελείς Φλαμπουράρης, Καρανίκας κλπ ah, και pa, pa. Ναι, ναι, αυτό, από πού να το πιάσεις <laughs> και, ναι, ω, και Ξέχασα. και yeah, αποφασίζουν yeah. όλοι μαζί την κυριαρχία Σήμερα θα αποφασίσουμε κυρίαρχα wow. Την κυριαρχία που έχουμε. Βρήκε τα λεφτά της εγγύησης ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Ναι, που αποφυλακίζεται νομίζω μέσα στη μέρα. Βρέθηκε Πού τα ο... ε, Κάποιος, όπως έλεγε η Βίκη Σταμάτη. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι από ζουν μονάχοι, αλλά δίνουν κυριακόσα χιλιάρικα. Ναι. Εσύ δεν θα τα για να σωσίλιστη κορυφαίο. Εγώ τάχεις. θα τα Ωραία. Βρέθηκε κάποιος που τάχε ναι. Και τα δίνει για να αποφυλακιστεί ο Άκη. Χωρί Γιατί... χορηγό. Δηλαδή θα βγει με την μπλούζα αυτού του κάποιου. Το προϊόντων. Δεν το φοράει η φοράει. είχε χιουμόρ, δεν ξέρω τι κατάσταση η υγεία του και όλα τα υπόλοιπα, έπρεπε να έβγαινε με ένα σύνθημα. Σοσιαλισμό. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Είναι του αυτό το σύνθημα, Αλλά νομίζω Είμαστε και και Τακ, oh, τακ, ε, όχι αυτό δεν χρειάζεται mm. Δεν χρειάζεται να πικάρουμε το λαό Αλλά να χτυπήσει Την πολύ ευαίσθητη χορδή του Σοσιαλιστικής ανασυγκρότησης και προοπτικής Τώρα που θα φύγει Το βράδυ θα κινηθεί στη διονυσία η του Νομίζω όχι αυτό το σπίτι δεν είναι πια Τι το δώσανε Νομίζω το θα ξεγελάσουν το... Δεν, ξέρω. δεν το ξέρω Νομίζω κάτι είχε γίνει Σε κανένα παλιωδιάρη στον Ε, εντάξει. Μπορεί και άστεγο, τι να σου πω στην Κλάθμονο. Δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ενδιαφέρεσαι. Όχι, δεν ξέρω. Μην το συναντήσω κανένα συσήτηριο γι' αυτό. Πηγαίνει στα συσήτηρια. <σχ> για άλλου λόγου. Μαγειρεύουν. <σχει> Εσύ mm. είσαι από αυτού. Ό,τι μπορούμε. Ε, με αλέξη τσίπρα να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρο, να πάμε στι πρώτε διαφημίσεις ε, Γιατί έδωσε πολύ υλικό από την προχθεσινή συνέντευξη. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει διάδραση. Η φορολογία, είναι πολύ υψηλή, υψηλή η φορολογία, ίδια και λίγο περισσότερο από τον Μολίγου. Ελάχιστα. Όταν... Ο σύζυγό μου έχει να δουλέψει δύο χρόνια. Δύο χρόνια έχει να μου φέρει ημεροκάματο στο σπίτι. Το λέω και κλαίω. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Δεν υπάρχει πια αξιοπρέπεια. Υπάρχει ένα τσαλάκομα. Και αυτοί που ζούσαν αξιοπρεπέστατοι, χρωστάνε όλοι. Η φορολογία, η πολύ είναι υψηλή, υψηλή η φορολογία, ίδια και λίγο περισσότερο για τον όταν... Μολίγου. Ελάχιστα. Άμα μένει με νίκιο, με τι ο και με του φόρου που έρχονται, πώ θα τα βγάλει. Και τα σοδά και οι φόροι είναι παραπάνω Από αυτά που βγάζει, αναγκάζεται να κόψει πλέον και από την τροφή του. Σιγάρα, παιδιά. Πέτο το Πάσχα, εγώ κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ. Ρώτησα 20 εργαζόμενου και μου είπαν πήραν ένα κοτόπουλο γιατί δεν είχαν λεφτά να πάρουν να κρέα. Σιγάρα, παιδιά. Έχει δημιουργηθεί νέα γενιά φτωχών. Πέτο το Πάσχα, εγώ κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ. <Συλογίλυνα> Τι θα γίνει, φορκατέγίδα μεγάλοι, φόροι, φόροι. Έχουμε κυβέρνηση αριστερά, αγαπάει το λαό. Θα ψηφίσουμε και μήνα. Δεν πειράζει, α πούμε για κάτι θετικό. Α πούμε για καμιά θετική είδηση. Η πρόβλεψη ακόμα και του το κακού δουνουτού. Πρώτο τρίγωνο του 2017. Η πρόβλεψη είναι καλό. και του κακού του είναι για πάνω από 2% ανάπτυξη το 17. Πω πού έρχεται, που μου κόψαν 180 ευρώ σήμερα και τρελάθηκα. Δεν βλέπετε, δηλαδή, την οικονομία μα να φτιάχνει. Α τι έβεισε, παιδί μου τώρα. Σιγάρα, παιδιά. Τη φτώχεια να λέτε ότι ήρθε, όχι ανάπτυξη. Σιγάρα, παιδιά. Τώρα δεν έχουμε να φάμε, μα δουλεύουνε. Σιγάρα, παιδιά. Θέλω να μου απαντήσεις αυτό το κουίζ Θα ακούσουμε λίγο αυτό το μουσικό θέμα okay. Και θέλω να μου πεις τι σου θυμίζει σε 40-50 δεύτερα Τι σου θυμίζει. Καλά βρε νούμερο. Το Survivor μας έβαλες να ακούσουμε. Είναι Survivor αυτό. Τι είναι. Είναι Φίλες Survivor. Μανινάκης. Όχι. Φίλες. Δεν σπαμβάζεις. Όχι. Σπαμβάζεις. Survivor μας έβαλες είναι, να ακούσουμε. Είναι η μουσική της Survivor έτσι. Είναι. Το ξέρετε όλες ως μουσική Survivor να ακούσουμε λίγο για να το θυμήθουμε όλοι. Λοιπόν. Εγώ και Πασόκ το έλεγα. Τε Τα καλά χρόνια. Αυτό είναι από μια ταινία. Τίτλος της, Γκέρνικα, oh. Γκουέρνικα <ΣΜ΄> <σαν>, Σαν χτες, 70 χρόνια πριν 100. όχι 70 70 70, 70, 70, 70, χρόνια πριν, το 1937 Έγινε ο βομβαρδισμός της Γκουέρνικα Όπως την ξέρουμε, Γκέρνικα και οι, το ξέρουμε όλοι από τον Πίνακα, Α, το του πίνακα, πινάκα, το Πικάσο ναι, ένα, ένα... κέρατο εδώ, ένα κεφαλίκι ένα, ένα μοναδικό και η ιστορία του Πίνακα έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα μοναδικό συμβάν πριν το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γιατί ε, στα μέσα του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία η Γερνίκα είναι μια πόλη έξω από τον Μπιλμπάο, Βάσκι πήγανε γερμανικά σε συνεργασία με κάποιου Ιταλού αεροπλάνα, ο Χίτλερ ε, στέλνε, ε, στέλνε τότε βοήθεια. Και βοβάρτισαν μια πόλη που δεν ήταν στρατηγικό στόχο, δεν είχε όπλα. Είχε απλού πολίτε. Επειδή είχε μια ισχυρή αντίσταση εκεί και είχαν καταφύγει και πολλοί εχμάλωτοι, πολλοί πολεμιστέ. Ένα όπλο, είναι και αυτό, η αντίσταση για ναι, αυτό που Ναι, ναι, και θέμα. την ισοπαίδωσαν. Ναι. Την ισοπαίδωσαν με, με τραγικέ εικόνε, περιγραφέ, πάνω από χίλιοι νεκροί. Και αυτό ενέπνευσε και τον Πικάδο τον ίδιο. Άμαχι, άμαχι, γυναικόπαιδα. Γυναικόπαιδα κανονικά. Και ήταν η, η πρώτο, το πρώτο παράδειγμα που οι Ναζί βάρδιζαν μια πόλη που δεν συμμετείχε σε πόλεμο, γιατί μετά έγινε παντού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα σε πάρα πολλέ γωνίες, πάρα πολλά χωριά. Αυτή είναι η μουσική της ταινία και ακόμα γίνεται, ακόμα γίνεται όχι στην Ευρώπη. Να κατορρίσουν λίγο Ανατολί, την περιοχή. Φέρανε. Είναι η σειρά της Μέση Ανατολής τώρα. Ε. Ε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι που ακούμε κάθε βράδυ, φίλοι, φίλες και αγαπημένα μας παιδιά, όχι να μας. ξέρετε ότι προέρχεται από μια ταινία. Δεν έχω δει την ταινία, δεν ξέρω αν είναι καλή όχι. Αλλά που αποτυπώνει αυτό το σπαραγμό. Και τώρα, εμεί το βλέπουμε στο, στο ατύχημα του μισθοφόρου και στην προσπάθεια του Ντάνου να ανέβει στο να το δρόμο. Δεν το, Έχει... είναι... το, το βάλε και Είναι στα αθλήματα αυτό. Παίζει μετά. Α. Οπότε, όλα μαζί. Όλα μαζί κανονικά, άντε να βγάλει άκρη. Το ακούει κάποιο και θα λέει survivor. Γι' αυτό, το... Γι αυτό, αυτό είναι το μυστικό τη επιτυχία, ότι υπάρχει υπόβαθρο. Άρα... Υπόβαθρο σε ποιον. Στο Survivor. στο Survivor, υπάρχει yeah, μια ποιότητα από, από τη, κάτω, είναι από την ταινία. Από την Γκουέρνικα και την τη κορυφαία αυτή τη στιγμή της ανθρωπότητας για να το κάνουν ο Ντάνο πώ θα επιδείξει την τραμπάλα. Ναι, ο Ντάνο. Καλά, εντάξει, και οι υπόλοιποι δεν ο Ντάνος επειδή είναι εμβληματική προσωπικότητα. Αυτά λοιπόν, γιατί έχει ημέρα και σημερινή και επέτειο και σήμερα. Η... Ποιο είναι το επόβαθρο. Η... Η... Η... Ναι, ναι, ναι, ναι, ο Η επέτειο έχει 27 Απριλίου 1941. Ποιοι ερχόντουσαν, ποιοι μπαίνανε στην Αθήνα, ποιοι μπαίνανε, θυμάσαι. Τι μπαίνανε, ναι. <χει> ποιοι μπαίνανε. Οι Γερμανοί oh, μπαίνανε. Καλώ του Σαν σήμερα οι Χαβάριοι. Δεν βγήκαν, έρτη. αυτό το θέμα. Μπήκανε. Θα πω το Είναι κλασικό. αντίθετο με την έξοδο του Τσίπρα που είδε. Εδώ είχαμε είσοδο και μείνανε. Ναι, ναι, ναι. Και μείνανε με διάφορου τρόπου. Θα πω και το κλασικό. Τότε ήρθαν με τάγκ. Στην πορεία ήρθαν με μπανγκ. Έχει υποθεί χιλιάδε φορέ, αλλά αξίζει να λέγεται. Δεν το λέω δικό μου και ως κλασικό εικονογραφημένο. Ε, ήτανε Κυριακή τότε, 27 Απριλίου του 1941, οι αρχές της πόλης υποδέχτηκαν τους Γερμανούς αξιωματικούς και την πομπή που προπορευότανε, ήταν ο Γερμανός αξιωματικός Χέρμαν Φων Σέφεν, στο καφενείο Παρθενών, το οποίο βρισκόταν στη συμβολή Κηφισίας και Αλεξάνδρα Σαμπελόκυπου στο σημερινό κτίριο με το νούμερο 6 της οδού Κηφισίας, Και δήλωσαν ότι η Αθήνα είναι ανωχήρωτη πόλη. Σα την παραδίδουμε, πάρτε την. Σε καφενείο έγινε η παράδοση. Τίποτα τυχαίο. Αφενία, Από τότε, ναι, μέσα στα καφενεία. Παραδόθηκε όλη η χώρα. Να ακούσουμε ο ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών τότε τι μετέδιδε. Εδώ ελεύθερη ακόμα Αθήνα. Έλληνε, οι Γερμανοί εισβολεί, Ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σα. «Το πνεύμα του μετόπου, ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στα προφυλάξεις στην έρημον πόλην με τα κατάκλυστα σπίτια». «Έλληνες, ψηλά τις καρδιές, προσοχή!» «Ο ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών, ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός». «Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα». «Έλληνες, μην τον ακούτε». Ο πόλεμο μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι τη τελική νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Αυτά τότε με τα κατάγκληστα σπίτια, ο ραδιοφωνικός σταθμός και τα μηνύματα όσο ακόμη ήτανε ελεύθερους μετά ήρθαν οι Γερμανοί. Βρήκαν πολλούς φίλους εδώ είναι η αλήθεια. Βρήκαν και εχθρούς βεβαίως πάρα πολλούς και στην πορεία έγιναν ακόμη περισσότεροι εχθροί και οργανώθηκαν αυτοί οι εχθροί. Και τον αντιμετώπισαν τον Γερμανό κατακτητή με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Τέτοια που να μιλήσουν ξένοι ηγέτε και να λένε. Ακόμη και σήμερα να συζητιέται το κίνημα αντίσταση που φτιάχτηκε τότε στην Ελλάδα κατά των φίλων Γερμανών. Υπήρχαν και πολλοί φίλοι τότε εδώ Έλληνε. Συνήθω με κουκούλα κυκλοφορούσαν. Ναι, ναι. Ντρεπόντουσαν και οι ίδιοι. Τώρα κυκλοφορούν με γραβάτα. Τώρα με, γραμάτα, με γραβάτα, ναι, κανονικά δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Δεν θα ξέραμε γιατί να κοροϊδευόμαστε τόσο χρόνια. Σχα. Αφήστε την, την Δεν με δε δε δε δε. ξέρουν. Δεν Εδώ χαράζουν και στα μπράτσα του του Αγγελοτού Σταυρού. Το σύμβολο των. ή στα μυαλά του ακόμα χειρότερο κάποιοι άλλοι που δεν τα κάνουν στα μπράτσα του. Έτσι λοιπόν, οι δύο Ελλάδε τότε, ευτυχώ οι πολλοί και δυστυχώ οι λιγότεροι, εκφράστηκαν με δύο όρκου. Να του θυμηθούμε, έχει μια αξία. Ο πρώτο, Ο όρκο των ταγμάτων ασφαλεία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 Γνωρίζω καλό ότι δια μια εναντίον των υποχρεώσεων μου, τας οποίες δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Αυτός είναι ο ένας όρκος, τα λέει όλα, δεν χρειάζεται καμία επεξήγηση και το είναι ο άλλος. Ο όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι ένα αγωνιστό πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξημο του εχθρού από τον τόπο μας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 Αυτό είναι ο άλλο όρκο. Μια να τριχύλασε, πιάνει και με τα δύο. Ναι. Για άλλου λόγου. Για άλλου λόγου, εντάξει. Κοιτά, εδώ τον όρκο του Ελλάδα, έχω μια ένσταση γιατί λέει: Δεν θα παραδώσει το όπλο μου αν ο λαό δεν γίνει κυρίαρχο στον τόπο του. Έγινε. Όχι, και το παραδώσαμε, λες ναι. ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. ναι. Είναι δεν ένα έγινε. θέμα, δεν έγινε κυρίαρχο στον τόπο του. Η ελπίδα λίγο. Ε, η και... ελπίδα θα την. Ε, ναι, Ας υπάρχει. Ναι, ναι. Ας υπάρχει. Ναι. Αν και τελευταία φορά που την είδα, έβλεπε survivor. Και η ελπίδα. η ελπίδα. Σου λέει δεν θα πεθάνω, όχι, θα δω survivor κι εγώ. Τουλάχιστον. Εδώ προσφέρουμε έργο. Χριστίνα θα μια Κροάτρια. Λέει ανοίγω την τηλεόραση μόνο Δευτέρα και Τρίτη κοντά στι 11 στον Α. Να δει ελληνοφρένια τηλεοπτική. Εντάξει. Προχθέ έμαθε τον Τάνο. Δεν το ήξερε. Σήμερα έμαθα και το soundtrack του survivor. Όλα θα τα μάθω σιγά σιγά. Είδε πώ λειτουργούμε σιγά -σιγά. Υποστηρισ... υποστηρικτικά. Όχι, είναι εκπαιδευτικό ραδιόφωνο. Και, και η εκπομπή γενικότερα και η τηλεοπτική και, η γενικό και η ραδιοφωνική. Ναι. Να μείνουμε όμω στα όσα έφερε ημέρα. Γιατί έφερε και κακουχίε, τι έχουμε μάθει, τι έχουμε πληροφορθεί. Κάποιοι τι έζησαν, τι τιμούνται ακόμη και σήμερα παρά τα χρόνια. Κάποιοι πέρασαν πολύ δύσκολα εκείνε τι εποχέ. Να ακούσουμε γιατί. Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουνα μαζί με τον μακραή του αδελφό μου, το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθούμε, το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων, πεινάω γύρω μου. Ξέρεις τι είναι να μην μπορείς να κοιμηθείς, επειδή οι άλλοι πεινάνε διπλανή. Και φωνάζουν, και και... φωνάζουν. δεν γίνεται να με φωνάζουν Α, Πεινάς. ή στην ησυχία σου Έχεις ακούσει τον Τάνο και τους άλλους να πινάω, πινάνε πινάω. να φωνάζουν Δεν φωνάζουν πάνε και Σας πάνε κουβάτια. στα αθλήματα, Α έκαναν καλύτερα. αθλήματα Μα δεν άφηνα τον Μητσοτάκη δεν μπορούσε... Ήρθε κατοχή και έχει να θυμηθεί αυτό ο Μητσοτάκης από την κατοχή Ότι δεν μπορούσε να κοιμηθεί Είναι και, και το άλλο ειώτερο. με τις βόμβες που έσχαγε μια βόμβο μπρος και πριν Είναι τόσα, δεν είναι λίγα Είναι Αν θέματα. Ανθρώπι, ναι, ναι, επειδή είναι και στο Παρίσι εκείνα τα χρόνια εύκολα δεν ήταν. Όχι, μετά πήγε στο Παρίσι. Και εμεί τα βλέπουμε. Θέλω πλήρω. να μείνουμε ναι, λίγο ναι, στο, 40. Ναι, ναι. στο 40. Είμαστε στο 40. 40. 40. Πού ήταν στου 40? Εδώ δεν ακούω. Δεν άκουσα που είπε στην κρυπ. Και στην κρυπ και εδώ ήταν. Παντού ήταν. Εδώ στην Αθήνα ήταν. Και ζούσε ένα δράμα. Θεέ μου, θέλει. Το 41 ειδικά είναι λίγο. Ζούσε ένα δράμα και αντί να σε συνεπάρει το δράμα του Ανδρός που δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Σου έχει τύχη να μην μπορεί να κοιμηθεί επειδή φωνάζουν οι άλλοι. Μήπω γλίστραγες στα σαντόνια από σε σατέν τη τζάμπη. Θα να φέρει και την αστυνομία στους άλλου που φώναζαν. Καλά θα έκανε. Κάποιοι δίπλα πεινάνε και δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε. Εκατό εκεί, ελάτε σας παρακαλώ να κοιμηθούμε. Να ψοφίσουν, παρακαλώ. Και ξέρει γιατί? γιατί και τη μέρα, τη διάρκεια της μέρας, Εγώ πώ ζούσα εκείνη την εποχή, Ήμουν γραμμένο σε τρία συσίτια. Σε τρία συσίτια. Διότι ήμουν δικηγόρο και είχα πάρει και την άδεια. Χατυρικό, διότι είχα υπηρετήσει στα σύνορα. Ήμουν κριτικό, στρατιώτη κριτικό, ο οποίο είχα μείνει. Και είχα και ένα τρίτο συσίτια φοιτητού. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια. Και τρώγα τρει φασολάδε ανάλαδε. Και τρώγα τρει φασολάδε ανάλαδε κάθε μεσημέρι. Και με αυτό έζησα 11 μήνε. Κατάλαβε. Mm. Πεθάνανε. Πώ στις... να μην φωνάζουν <laughs> οι άλλοι ότι πεινάνε. <laughs> Αλλά δύο δεν θα φωνάζουν πάντως. Yeah. Για δύο φαζολάδες άμα είχαν φάει άλλοι δύο δεν θα φωνάζουν. Στην Αθήνα τη Κατοχή εκείνο το χειμώνα ε, υπολογίζονται δεκάδες χιλιάδες συνεκροί. Ο χειμώνας 41. Yeah. Και έχουμε εδώ τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ο οποίος έτρωγε τρία συσίτια. Τρία. Και το λέει μετά από χρόνια, το θυμάται. Ότι ήταν τρία γύριζε με ένα κουτάλι για να μην χάσει το Έκανε λέει. αποθήκευση. Δεν ξεχνιούνται. <laughs> δεν ήξερε τι θα δεν τώρα. Δεν γιατί αυτά. σαν τα που βάζουν δύο-τρία βελανίδια μέσα. Ε, έτσι, έκανε αποθήκευση για να έχει. Δεν ξέρει θα ναι, ναι. Μέρα, θα ξημερώσει. έχουν και αύριο τρει βαζολάδε. σε έναν έτσι. Μην έρθει και φωνάζω δίπλα, <laughs> να <φύνω κανένα> άνθρωπο <laughs> να Το για Το για Δεν θα Δεν Να καταλάβουμε, να τα ακούμε εμεί οι νεότεροι, ότι ζήσανε κάποιοι άνθρωποι πολύ ιδιόμορφα και πολύ δύσκολα στα χρόνια τη κατοχή. Μόλι δύο παραδείγματα από έναν άνθρωπο. Ναι. Η μέρα του δύσκολη να τρώει τρει φασολάδε χωρί λάδι. Εδώ με, με λάδι τρώει. την τρώ και δεν τρώγεται. Ε. Δεν τρώγεται. Δεν τρώγεται χωρί λάδι. Χωρίς λάδι. Ε, δεν κόλλησε καταρχήν. Πώς την κάνανε. Θέλανε λίγο Κάτι, δεν Κάθε. Είχαν... Άμα δεν είχαν. Κάποιοι θα είχαν Γύρω λαδάδε τι κάνανε. Άλλοι δεν είχαν καν και φασολάδα. Οπότε και δεύτερον το βράδυ που δεν μπορούσε να κοιμηθεί για τους γνωστού λόγους που μόλις μας περιέγραψε αυτά για τη σημερινή ημέρα τι θυμόμαστε τα τελευταία χρόνια Περασμένε δεκαετίε η Ευρώπη έχει ξεφύγει από αυτά. Μακριά. Έχει ξεφύγει από αυτά. Μακριά. Ευτυχώ οι λαοί έβγαλαν ασθένειε. Τουλάχιστον σιτέρασμα. δεν πεινάνε αυτέ οι οικογένειε. Τουλάχιστον ναι. έχει σώσει αυτέ οι οικογένειε η Ευρώπη. Δεν είναι λίγο. Σε Σίτια υπάρχουν πάλι προβλήματα στην Ευρώπη. Σε Σίτια υπάρχουν πάρα ναι, πολλά. Ναι, ναι. Λάδι θα υπάρχουν. θα μπαίνει πια. Σε κάθε χώρα, σε κάθε πρωτεύουσα, Σισίτια χιλιάδε εκατομμύρια, αν του μαζέψει όλου μαζί, τρών από Σισίτια. Στην Ευρώπη και έχουν περάσει και 70 χρόνια από τότε. Μπορεί να έχει καλό μάγειρα, δεν ξέρει. Τα συζήτητα. Να προτιμάνε για ο νους μου. Που θα πάω στο Δουράμπεϊ, θα πάω στο. Ο όχι. Ουσίτια. Ουσίτια. <laughs> που είναι και μακριά, που, να που στο είναι τρεξιδωτό παντραγιέ. Οπότε πηγαίνει κάπου. Το συζήτητο Κάπου πιο κοντά. Και το καλό είναι ότι δεν υπάρχει ξανά η πιθανότητα να ξαναγίνουν στην Ευρώπη αυτά. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Τα λύσαμε. Έχουν βγει συμπεράσματα στου ανθρώπου. Οι πολιτικέ ηγεσίε. Κάνουν τα δέοντα ώστε να μην ξαναφτάσει η ανθρωπότητα, οι ευρωπαϊκή και οι υπόλοιποι ξανά σε τέτοια διέξοδα και τέτοιε επιλογέ. Και κυρίω δεν μισεί ο Ευρωπαίο. Αυτό. Επειδή το πλήρωσε το μίσο με εκατομμύρια νεκρού. Δεν μισεί, δέχεται, έχει ανοιχτό μυαλό, ανοιχτού ορίζοντε, έχει καταλήξει περάσματα. Είναι καλά αυτά, πρέπει να τα τονίζουμε. Και γι' αυτό ενώθηκε η Ευρώπη κιόλα. Είμαστε μια Ενωμένη. Και αφού λέγεται Η Ενωμένη Ευρώπη, άρα ενώθηκε. Έτσι λοιπόν, μια Μάρλεν Ντρίχ. Ε, νομίζω μπορεί να μας πάει Α δεν το έχουμε βάλει, θα το βάλουμε μετά το τραγουδιά Θα το βάλουμε μετά, θα το βάλουμε μετά Να μείνουμε λίγο του... το όχι, όχι. Στην σημερινή επέτειο Α. Επειδή τότε ήτανε. εδώ Μήπως πούμε και τα ζόρια του Κυριάκου Μητσοτάκη Που, ο του... που ήταν πολιτικός προχτές, και ο πολιτικός κρατούμενος που είχαμε πάλι επέτειο Ε, επειδή ήρθαν οι Γερμανοί και έκαναν εδώ αυτά τα ωραία που έκαναν, σε χωριά, σε κόσμο, τα ξέρουμε, εμεί όλοι οι νεότεροι τα αποκαλούμε γερμανικέ αποζημιώσει και, και ο Αλέξη Τσίπρας αλλά και άλλοι έχουν πει όλα αυτά θα τα διεκδικήσουμε. Και προχθέ, μάλιστα, στη συνέντευξη απάντησε ξανά τον ρώτησε ο Χατζη Νικολάου μέσω ενό ερωτήματο Ακροατή και έδωσε μια απάντηση πάλι για τι γερμανικέ αποζημιώσει, αφού είπε ότι Μέρκελ τώρα πολύ γοητευτική από κοντά. Έτσι, λοιπόν. Ε, πρέπει να γίνει μια αποκατάσταση. Δεν είναι ακριβώ έτσι όπω τι έχουμε, τι γερμανικέ αποζημιώσει στο νου μα και πάμε στι διαφημίσει με αυτό. Η γερμανική κυβέρνηση μα διαφωτίζει τι ακριβώ συνέβη τότε. Η κυβέρνηση τη Γερμανία αποκαθιστά την αλήθεια στα περιγερμανικών αποζημιώσεων και άλλε ανακρίβειε που λέγονται. Η κατοχή ήταν η επιμορφωτική εκδρομή τη Wehrmacht στην όμορφη χώρα σα. Οι καταστροφέ στα χωριά ήταν ανακαίνιση στα χαμόσπιτα τη επαρχία. Οι πυρκαλιές σε χωράφια και σωτιές ήταν έργα οδοποιίας στα κακοτράχαλα βουνά της χώρας σας. Ο λοιμό του χειμώνα του 41 ήταν διατροφολογική παρέμβαση από έμπειρους Γερμανούς διατολόγους στους παχύσαρκους Αθηναίους της εποχής. Τα μπλόκα ήταν τροφονομική ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι εκτελέσει ήταν πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από τη μίζερη ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι ντοκιμαντέρ. Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία. Έχουμε κυβέρνηση αριστερά, αγαπάει του λαό. Θα ψηφίσουμε στην πείνα. Δεν πειράζει, α πούμε είναι κάτι θετικό. Θα ψηφίσουμε στην πείνα. Α πούμε είναι καμιά θετική είδηση. Το καλύτερο μέτρο που έχει ληφθεί για συνταξιούχου. Να ψοφήσουν από την πείνα. Ναι. Τελειώνουν και τα βάσανα και όλα. Και θετικό. Και περισσεύουν λεφτά για όλου του υπόλοιπου και εξηγειώνεται τα ταμεία. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Δώσει τι φορέ, αφού δεν φτάνουν οι φορέ, είναι οι εργαζόμενοι λιγότεροι λόγω τη ανεργία και όλων των υπολείπων, δεν θα υπάρχουν συνταξιούχοι. Σωστό. Μην πάρουν λεφτά όλοι οι υπόλοιποι. Μην πάρουν πόσα. Όχι. Δεν θα πάρουν γιατί δεν πρέπει να κακομαθαίνει ο άνθρωπο. Θα πάνε αλλού τα λεφτά που ξέρουν και δεν κακομαθαίνουν. Την ανάπτυξη. Τι επενδύσει. Πού. Ναι, όταν λέμε ανάπτυξη Ταύτηση. και επενδύσει, πού πάνε τα λεφτά. Σε σένα. Πού Στο σόιμι, Ερμανία, Στον, επενδυτή Στον επενδυτή και σε αυτόν που ναι. αναπτύσσει. Ναι, εκεί. Ξέρουμε εμεί πότε. Ή στι τράπεζε, άμα χρειαστεί κάτι. Εντάξει, στι πάνε έτσι κι αλλιώ. Στι τράπεζε πρώτα για να δανει, δανειοδοτήσουν αυτό που θα κάνει την επένδυση. Εννοείται. Πώ θα κάνει την επένδυση από την τσέπη του. Όχι, μια σειρά έχουν όλα. Ε, βέβαια. Δεν μπορεί τα ADHP να τα Μα έτσι είναι νόμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ κάνουμε επενδύσει. Παίρνουμε δάνειο από την τράπεζα. Βρίσκουμε τράπεζα. Παίρνουμε δάνειο, κάνουμε την επένδυση και τα έσοδα που βάζουμε στου πολίτε να μα δίνουν. Αποπληρώνουμε το δάνειο κτλ. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο και βολικό. Έχει ε... αλλάξει πίστα το σύστημα όλο να ξέρεις. Και την Ωραία. λέξη πίστα δεν την ε, λέω εγώ ή δεν μου ήρθε έτσι εμένα. Δεν είμαι εγώ των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Είναι ο αρμόδιος για την ηλεκτρονική πολιτική δορυφόρου της ο παπάς, κυβέρνησης ο Νίκος ο Παπάς. Τώρα που πραγματικά η διαπραγμάτευση και η συζήτηση με τους θεσμούς έχει αλλάξει πίστα, τώρα που αποτυπώθηκαν τα πραγματικά νούμερα της ελληνικής οικονομίας και πήρε ο άνεμος της εκτιμήσεις ότι δεν θα πιάναμε τους στόχους, την προπαγάνδα ότι θα είχε ενεργοποιηθεί ο κόφτης, την προσδοκία ορισμένων για αδιέξοδο και καταστροφή, τώρα ας ξανασκεφτούν όλοι και την πολιτική τους στρατηγική». super papas o super papas o super papas salax pista Δειτό το σουμπαπά. <laughs> γιατί? Ακούσαμε έναν παπά, πολύ σουμπαί. Δηλαδή, μοιάζει σαν να. Παπά, ωραία. Τέλο πάντων, ε, έχω ευχάριστα νέα από τον χώρο του πολιτισμού και ευτυχώ, δηλαδή μετά τον Γιάννη. Και τη ανάπτυξη, δεν είναι μόνο πολιτισμό, είναι και ενέργεια και τη ενέργεια. Επειδή πολλή συζήτηση γίνεται γιατί τη ΔΕΗ τελευταία. Όντω, έχουμε μια πολύ σημαντική ενέργεια mm. στην ενέργεια. Η ΔΕΗ προσέλαβε καλλιτεχνικό διευθυντή για τη χοροδία τη ΔΕΗ. Ναι. Ε, ναι, με 15.000 ευρώ το χρόνο για 8 μήνε. Για να μάθει τη χοροδία να τραγουδάει, ξέρω εγώ. Τι έτσι, θα είναι μια χοροδία. Ο, ένα χωρίς... ερήτε. <laughs> πάνε... <laughs> θα μα ευρολογήσει κόσμο. Όλοι θα τραγουδάνε παρέα. Και τον προσπαθεί να ψάχνει να βρει καλλιτεχνικό διευθυντή. Έχει κάνει διαγωνισμό, ε, άρα... νομίζω και θα βρεθεί. Άρα είναι ανοιχτό, το λέμε και μισό λεπτό. Ολοκληρώθηκε, λέει στι 10 Απριλίου. Δεν ξέρω το όνομά μου. Είναι ο καλλιτεχνικό διευθυντή τη χοροδία τη ΔΕΗΔΕ. Θα περέ... Παρέχει υπηρεσίε για 8 ευρώ το Έχει 1875 ευρώ το μήνα. Καταρχήν μπορεί να είναι μεικτό. Ναι, και έχει να διευθύνει τη χοροδία τη ΔΕΗ. Δεν μπορεί να είναι τώρα ότι είναι. δεν είναι και απλό. Όχι. Δεν είναι. Ξέρω, τώρα οι άνθρωποι τι είναι, <laughs> δηλαδή, <laughs> Δεν τζίδε είναι. Δηλαδή δεν του παίρνει, από το talent show. Ότι δεν του παίρνει. Αν <laughs> δεν κάτω χοροδία, εύκολο είναι. Όχι. Ωραία είναι αυτά γιατί προχωράει ο τόπο και ασχολείται με τα σημαντικά. Δεν κάνουμε. Το κεύμα στον πολιτισμό. Ο δεν δε σταματάει είναι ο πολιτισμό. Αυτό έχει σημασία. Κρίση, Δεν μα κόψετε και τον πολιτισμό. Όχι, Όχι. γιατί, γιατί οι ΔΕΗ πολλά ακούγονται και θέλουν να την ξεπουλήσουν. Αλλά όμω το ότι θα έχει χοροδία η να ξέρει για τον επόμενο επενδυτή είναι μεγάλο ατού. Εσύ θα αγόραζε μια επιχείρηση που δεν είχε χοροδία ή θα προτιμούσε αυτή που είχε χοροδία. Χωρί το χοροδό που πα. Δηλαδή, άσυ που μπορεί να παίρνει τηλέφωνο, να πιάσει τη ΔΕΗ για βλάβε στον τραγουδάει. Να τραγουδεί με σου ώρα περίπου. Αν είναι live. Αν είναι χοροδία, τι κομμάτι θέλετε. Βλάβες. Για, για τι βλάβη είστε, είστε για βλάβη ή για λογαριασμό. Αν είσαι για βλάβη, σου παίζει το εξή τραγούδι. Αν είναι για λογαριασμό, σου παίζει άλλο τραγούδι. Στο σπίτι, πρόβλημα, βλάβη. Έρχεται ο The G's. New... Πανικός. <laughs> το The Aegis. Musical. Παλαιό. Μάμα πα... μία. Παπα Μιχαήλ. Χειρα... Παπα, Παπα Μιχαήλ. Παπα Μιχαήλ, έστω, κάτω. δύο παινιέ και τέτοια. Ένα θα είναι στο ρολόι και όλοι οι άλλοι θα χορεύουν πάνω στι μάντρε, δεξιά, αριστερά, αριστερά. Κάναν... Αυτά στα musical που ένα δούλευε και όλοι οι άλλοι ξεπροβάλλανε από το πουθενά κάτι κοδόμ και κάτι ναύτε και χορεύαν πέρα δόθε πάνω στι μαρ Στα θέλη. καλά καθούμενα Στα καλά καθούμενα Επειδή το πήγαμε στην τέχνη να. Ο Βασίλης Λεβέντη έχει πάρα πολλούς φίλους Ξέρει τους πάντες όλο τον πλανήτη Τώρα τελευταία και το Μοσχοβησί Τον θαυμάζουν όλοι Πέθανε ο Στάθης Ψάλτης Προχτές βρέθηκε σε μια εκπομπή Και θεώρησε σκόπιμο και ο Ιωσός να πει Ότι ξέρει και τον Στάθη Ψάλτη Αλλά που έχει γνωριστεί με τον Στάθη Ψάλτη Τον γνωρίζατε Βουλφιά. τον Ψάλτη ή ε, το, τον γνωρίσατε κι εσείς ως ένας θεατή στι παραστάσεις του, στις ταινίε του Όχι εγώ κάνα δύο φορές είχα φάει μαζί του mm -hmm. και να σας πω που είχαμε συναντηθεί ε, Στην Εθνική Οδό ε, αυτός επέστρεφε και εγώ επέστρεφα από Πελοπόννησο, αυτός από Κόρινθο Κάπου σταματήσαμε έτσι για λίγο για ένα καφέ, το ένα ραντεβού ήταν εκεί Το άλλο ραντεβού ήταν σε ένα σπίτι ενός φίλου που πήγα από χρόνια, ήταν και εκείνο. Είχα δύο τετατέτ, το ένα μισή ώρας και το άλλο δύο τριών Το Ότι συναντιέσαι τυχαία με κάποιον στην εθνική, το λες ραντεβού. Πώς το λες. Ή <laughs> το λες ότι, το, ότι το ξέρω. <laughs> Έχουμε γνωριστεί. Μισή ώρα. Ε, ναι, δεν είναι τώρα... Τυχαία συνάντηση. Ραντεβού. Είναι ο Λεβέντη που όλου του ξέρει, του έχει γνωρίσει. Είναι πίσω από την επιτυχία όλων, πίσω από το ταλέντο Α, όλων. Αυτό και να έχει πάει σε άλλη πίστα. Αυτά πάει... <laughs> Την έννοια δράκο αυτός... σε άλλο επίπεδο. Είπα 20 χρόνια μόνο σε 30 άλλο... χρόνια. Έλεγε, έλεγε τώρα έχει σου λέει: Φτιάσανε στο λαό. Θα τα λέω και κανονικά και μπροστά. Ναι, εντάξει. Στον παραμυθά του τριβιζάλεκαν. Δεν τα λέω και τα λέω. Όχι, όχι. Πάμε στι διαφημίσει, αλλά μέσω του Πρωθυπουργού. Το κρίσιμο είναι τώρα και η στάση ευθύνη. Και για μένα προσωπικά την κυβέρνηση Αλλά και για τον πολιτικό κόσμο της χώρας Είναι να μπει ένα τέλος Σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που μπήκαν Από το 2010 και μετά <Καιδεύει> Αυτά τα μέτρα τα οποία, Για τα οποία μου ασκείται Κριτική είναι το εξιτήριο Από το πρόγραμμα <Καιδεύει> Έχουμε μέτρα μαζί με αντίμετρα Το 19, το 19 και το, 20, και το 20, 20 Εάν και μόνο αν πάρουμε εξητήριο από το <Καιδεύει> πρόγραμμα <Καιδεύει> Ο στόχος, <Καιδεύει> κύριε Χατζ Είναι να κλείσει η αξιολόγηση και αμέσως να βγούμε στις αγορές <Ρι> ώστε αυτό να μας δώσει τη δυνατότητα α, στο τέλος του προγράμματος να έχουμε και μία οριστική έξοδο από την Επιτροπία Ευρίσκομαι στην ευχάριστον θέση να σε ανακοινώσω ότι το Ιατρικό Συμβούλιο της Κλινικής μας απεφάσισε να επιτρέψει την εξοδό σας από την Κλινική Γι' αυτό μιλώ για εξιτήριο Ορίστε το εξιτήριό σα. Έτσι <Ρι> μου έρχεται να <Ρι> τραγούδήσω <Ρι> <Ρι> <Ρι> Where have all the flowers gone Long time passing Where have all the flowers gone Long time ago Where have all the flowers gone Young girls το them everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Without the anti-polemical tragedy of Marlen Dindrich, who was to to the Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing Where have all the young men gone? long time ago where have all the young men gone gone to soldier everyone when will they ever learn when will they ever learn where have all the soldiers gone long Where have all the soldiers gone? Long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the graveyards gone? Long time passing, where have all the graveyards gone? Long time ago, where have all the graveyards gone? Gone to flower, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn?